Στοιχεί 5-23: Οι κήρυκε του Ευαγγελίου και η ευθύνη αυτών. 5. Τι είναι λοιπόν ο Παύλο, τι δε άλλο είναι ο Απολό, παραεπηρέτε και όργανα του Θεού, δια τον οποίον οδηγήθηκε ει την πίστη και πυρίτη ο καθένα αναλόγω των χαρισμάτων τα οποία ο κύριο του έδωκεν. 6. Εγώ Παύλο εφύτευσα εσά με το κήρυγμά μου την πίστη, ο Απολός επότισε την νεοφυτευμένην πίστη σας, αλλά ο Θεός έδιδεν αύξησιν σε αυτήν. Χωρίς όμως την αύξησιν αυτήν η σπορά ούτε θα εφύτρωνεν, ούτε θα εριζοβολούσεν, ούτε θα εκαρποφόρει. 7. Ωστε ούτε κίνος που φυτεύει αξίζει τίποτε, ούτε κίνος που ποτίζει, αλλά ο Θεός που δίδει την αύξησιν, αυτός και μόνος είναι το παν. 8. Εκείνος δε που φυτεύει και εκείνος που ποτίζει είναι ένα και το αυτό Δηλαδή υπηρέται του αυτού Κυρίου εις το αυτό έργον εργαζόμενοι Θα λάβει όμως ο καθένας των των μισθών που του ανήκει αναλόγως του των. Ενέα Είμεθα και οι δύο ένα διότι και εκείνοι που φυτεύουν και εκείνοι που ποτίζουν είμαι θα συνεργάτε του Θεού εις το έργο του που αποβλέπει στη σωτηρία σας Είστε αγρός ο οποίο ανήκει στον Θεόν και καλλιεργείται από αυτόν. Είστε η οικοδομή του Θεού που κτίζεται από αυτόν μόργανά οργανά του και κτίστα του ημά. 10. Σύμφωνα με τη χάρη του Θεού που μου εδόθη δι' αναθεμελιώνω Εκκλησία μεταξύ των εθνών, σαν έμπειρο Αρχιμάστορα έχω θέσει θεμέλιον στερεών, άλλο δεν συνεχίζει επ' αυτού το κτίσιμον. Αλλά ο καθένα από του κτίστα α προσέχει πώ οικοδομεί επάνω στο θεμέλιον. 11. Δεν έχει πλέον αυτός δουλειά με το θεμέλιον, διότι κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλον θεμέλιων λίθων, εκτός εκείνου που ευρίσκεται τώρα μετακίνητος και άσυστος στην βάση της οικοδομής. Και ο θεμέλιος αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. 12. Εγώ λοιπόν εθεμελίωσα καλά... Εάν όμως κανείς κτίζει επάνω στον θεμέλιον αυτών κτίσιμων πολίτιμων σαν των χρυσών ή των άργυρων ή τους πολιτήμους λιθους ή κτισιμον σαν ιδένιο ή αχυρένιο ή καλαμένιο 13. Του καθενός κτίστου το έργο θα γίνει φανερόν διότι η μέρα της κρίσεως θα το ξεσκεπάσει και θα το φανερώσει και θα το ξεσκεπάσει διότι η μέρα εκείνη θα αποκαλυφθεί συντροφευμένη με την δραστικήν σαν τη φωτιά ενέργεια της Θείας δικαιοσύνη. Και του καθενό το έργον σαν τι να είναι θα ζυγίζει επακριβώς ο Θεός και θα φανερώσει την πραγματική του αξία σαν άλλο πύρ που κατακαίει κάθε έφλεκ των υλικών. 14. Εάν το έργον κάποιου το οποίο αυτός έκτησε επάνω στον αιώνιον θεμέλιον που είναι ο Χριστός θα μένει και δεν θα κέται από το πύρ της θείας αυτός θα λάβει μισθών. 15. Εάν το έργον κάποιου άλλου κατακαεί και δεν ανθέξει στο πύρ της θείας αυτός θα ζημιωθεί διότι οι κόποι του δεν θα ανταμιφθούν. Αυτός όμως θα σωθεί μόλις και μεταβείας. Θα σωθεί δηλαδή σαν εκείνον που περνά μέσα από τα σφλόγας του πυρός και διατρέχει κίνδυνον μέγα. Έτσι και αυτός θα σωθεί εάν τελικός ανθέξει στο τη της Κρίσεως. 16. Υπάρκε τάδια τους κτίστας. Ας έρθω τώρα και σε εκείνους που αντί να κτίζουν καταστρέφουν την οικοδομή. Δεν γνωρίζετε από την πύραν της χριστιανικής ζωής σας ότι είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. 17. Εάν λοιπόν κανείς με την πλανεμένη διδασκαλία του και τους φατριασμούς του καταστρέφει τον ναόν του Θεού, θα καταστρέψει του τον ο Θεός. Θα τον καταστρέψει δε, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Είναι αφιερωμένος σε Αυτόν και είναι ειδικόν του κτήμα. Είναι ιερός και απαραβίαστος. Τέτοιος δε ναός του Θεού, Άγιος Ναός, είστε εσείς. 18. Ας μην εξαπατά κανείς τον εαυτόν του νομίζων ότι δεν θα τον φτύρει ο Θεός... ...όταν αυτός φτύρει τον ναό του Θεού με τα σχίσματά του. Και επειδή τα κόμματα αυτά γίνονται από την ιδέα... ...ότι ο αρχηγός του ενός είναι σοφότερος από τον αρχηγό του άλλου... ...σας προσθέτω ότι αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός μεταξύ σα, ...επειδή έχει τη σοφία του μακράν από τον Θεόν κόσμο... Αυτό α γίνει μωρός εγκολπούμενος στο κήρυγμα... Που ο κόσμο το θεωρεί κουταμάραν και α να έχει εμπιστοσύνη στη σοφία του και στην κρίση του για να γίνει πραγματικά σοφό. 19. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι κουταμάρα ενώπιον του Θεού και αυτό αποδεικνύεται από εκείνο που έχει γραφεί στο Θεόπνευστων βιβλίων του Ιωβ. Ο Θεό πιάνει σφικτοδεμένου αυτού που κάνουν των σοφών και του εξευτελίζει με την ίδια του τη σοφιστική εξυπνάδα και δεξιότητα. 20. Και πάλι στου ψαλμούς έχει γραφεί: Ο Κύριος γνωρίζει καλά τα σκέψει και του συλλογισμού των σοφών, ότι είναι μάταιοι και δεν φέρουν καμία πραγματική νοφέλιαν. 21. Ωστε α μην καυχάτε κανεί, διότι ανήκει σε ανθρώπου και έχει ο αρχηγό του και διδάσκαλόν του τούτων ή εκείνων των άνθρωπων, διότι όλα είναι οι δικά σα. 22. Είτε ο Παύλος, είτε ο Απολός, είτε ο Κυφάς, είτε ολόκληρος ο κόσμος, είτε η ζωή, είτε ο θάνατος, είτε όσα υπάρχουν τώρα, είτε όσα θα είναι στο μέλλον, όλα είναι οι δικά σας και υπηρετούν στην την σωτηρία σας. 23. Σείς δε δεν είστε ούτε του Παύλου, ούτε του Απολό, αλλά νίκετε στον Χριστόν, ο δε Χριστός είναι του Θεού γνήσιος Υιός.